και συρριχνωμένο δηλαέτη, η γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία.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 Ο Φουκτέλ. Είμαι πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν το γνωρίζω. Σε επαναλογγείτε. Πάρα πολύ συμπαθής. Ο Πάρα πολύ συμπαθής. εγώ. Είναι είναι η εταιρεία λοιπόν εδώ, ότι αυτά είναι οτιόδη. Οτιόδη. Οτιόδη. Οτιόδη. Οτιόδη. Οτιόδη. Οτιόδη. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί πιένετε έξω απ' τα ρούχα. Έχω έξω απ' τα ρούχα μου, εγώ περιμένω μια απάντηση. να απάντηση αυτή. Δεν θέλετε να μ' απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί, που είναι πιέσαι εκλεγμένοι από Βουλή από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τη Siemens. Die. Die. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Hund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir? steh mit dir lele lele mit dir lele malen denn sich die später neben dreh wir er wird bei dir Laterne hellen stehen mit dir lele lele Νη <Μι> τη λέει μα λέει Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλώ πέτρα, ανοίγετε την καλοσύνη. Ξένη κατοχή, εδώ πέρα. Είναι στρατιώτε, ξένη με, είναι, είναι, είναι με γραμμάτα και κοστούμου. Τη ραδιο Γερμανικά, στο μικρόφωνο στο πλατεία ή πλατεία ή myradio stream.com κάθετος πλατεία radio ή από τη σελίδα του πλατεία radio.gr εκεί που λέει ακούστομα συντανά και στα δύο και στις δύο και στα δύο link υπάρχει μπορείτε να κλικάρετε το chat του σταθμού μας και να στέλνετε τα μηνύματά σας για το θέμα της σημερινής παξιγερμάνικα Αυτό πριν αρχίσιο. μας με Το έτος 50 π.Χ. Οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ομαστεί αρχηγοί, όπως ο Βερσέζεν Μπόριξ, αναγκάστηκαν να καταθήσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή, όλοι όχι, γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται νησυφόρος των Ιούλιο Καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 αγομαϊκά στρατόποδα. <Συλίου> Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με τον πολεμιστή Αστρή. Συνδελισμένοι στο πλατείο αιρέντιο, φοράμε τα χακί μας ή μάλλον τα ναζή μας, γιατί όπως ακούσατε από, το... από την ανάρτηση, όπως διαβάσατε την ανάρτηση στο facebook, ο Γιούγκερ επαναφέρει το θέμα του Ευρωστρατού. Σας πάμε γρήγορα γιατί έχει πολύ εδώ και πρέπει να προλάβουμε μία ώρα. Ο Γιούγκερ σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα, στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, έκανε λόγο για την ανάγκη ύπαρξης ενός τελούς στρατού. Ένας κοινός στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έδειχνε στον κόσμο ότι δεν θα γίνει ποτέ ξανά πόλεμος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αυτολεξή τα λόγια του κ. Γι Ένας σε στρατός θα βοηθούσε επίσης στη συγκρότηση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας επιτρέποντας από την άλλη στην Ευρώπη να αναλάβει ευθύνες στον κόσμο. Ενώ ένας κοινός στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργούσε αποτρεπτικά και θα ήταν χρήσιμος στην Ουκρανική κρίση. Ε, διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Juncker. Με τον δικό της στρατό η Ευρώπη θα αντιδρούσε με μεγαλύτερη αξιοπιστία στην απειλή για την ειρήνη ενός κράτους μέλους ή μιας γειτονικής χώρας. Ένας ευρωπαϊκός στρατός δεν θα έχει την έννοια της άμεσης ανάπτυξης, αλλά ένας σημείο ευρωπαϊκός στρατός θα περνούσε ένα σταφές μήνυμα στη Ρωσία ότι μιλάμε σοβαρά όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. I να keep them away, αξίες στην Ουκρανία. Μιλάμε για τις ίδιες ευρωπαϊκές αξίες οι οποίες κρατάνε ένα καθαρά ναζιστικό καθεστώς στην Ευρώπη. Ένα καθεστώς το οποίο ετοιμάζεται να ανοίξει την αγκαλιά του στην Ηνωμένη Ευρώπη, την έχει ανοίξει ήδη στο Εθνικό Ταμείο και στον δυτικό κόσμο. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκέ αξίες κατά τον κύριο Γιούνκερ, τι οποίες καλείται να υπερασπιστεί ο Ευρωστρατός. Bound to Συνεχίζουμε λοιπόν από, από εκεί που μιλάμε. Στι ευρωπαϊκέ αξίε, τι οποίε καλείται να περασπιστεί ο Ευρωστρατό. Η Γερμανίδα υπουργό άμυνα, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε την πρόταση Juncker και είπε στο, γερμα... στο γερμανικό ραδιόφωνο ότι το μέλλον μας ως Ευρωπαίων κάποια στιγμή θα είναι με έναν Ευρωπαϊκό στρατό. Ένας κοινός στρατός μεταξύ των Ευρωπαίων θα έστελνε στη Ρωσία ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις αξίες της Ηνωμένης Ευρώπης, λέει από την άλλη ο Γιούνκερ. Σημειώθηκαν ήδη αντιδράσεις στην πρόταση του Γιούνκερ, καλά και στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι θέμα των Ευρωστρατών και όπως είχαμε πει και από την προηγούμενη εκπομπή που διαβάσαμε ε, ντοκουμέντα που έχουν να κάνουμε προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθούνται κυρίως από το γερμανικό λόμπι της ΕΕς, το οποίο κυριαρχεί με τη δημιουργία Ευρωστρατού, ότι στην αρχή ο Ευρωστρατός θα εμφανιστεί ως μια δύναμη εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ. Αλλά ο σκοπός της Γερμανίας είναι να απεξαρτηθεί από τον ΝΑΤΟ και να ασκήσει τη δική της αυτόνομη πολιτική. Αυτό είναι ο λόγος με τον οποίο σημειώθηκαν και ακόλουθες αντιδράσεις. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stollenberg, υπογράμισε ότι ο ευρωστρατός θα την επιχειριακή ικανότητα του ΝΑΤΟ», λέει « Κάθε αύξηση στις αμυντικές δαπάνες από τα ευρωπαϊκά έθνη είναι πρόσδεκτη, αλλά θα πρέπει να διοχετευτεί προς την κατεύθυνση του ΝΑΤΟ». Επίσης, ο ηγέτης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επεσήμανε την αδυναμία συνύπαρξης των δύο αμυντικών οργανισμών, κάνοντα λόγο για αναποτελεσματική αλληλεπικάλυψη. ο μήχος κύματος κυλείται και ο στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πτέραρχος Φίλιπ Μπριντ που τόνισε πως η πρόταση Γιούγκερ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε επικάλυψη αρμοδιοτήτων ή εξοπλισμού. Δεν είναι πρώτη φορά που οι ηγέτε τη ΕΕ έχουν δηλώσει πολλέ φορέ ότι θα επιθυμούσαν την ενίσχυση τη κοινή πολιτική ασφάλεια δελτιώνοντα τι δυνατότητε άμεση αντίδραση. Οι μεγάλε αντιδράσει εναντίον του Ευρωστρατού έρχονται από τη Βρετανία και από τη Γαλλία, οι οποίε εκφράζουν επιφυλάξει ω προ την ανάληψη του μεγαλύτερου στρατιωτικού ρόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό μην ξεχάσουμε να προσμετρήσουμε το ρόλο τον οποίο έχει η Αγγλία μέσα στην Ευρώπη ως ε, ας πούμε κράτος των Αμερικάνων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις σχέσεις που έχει η Γαλλική κυβέρνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις οποίες απέδειξε έμπρακτα σε όλες τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ οι οποίες χρειάστηκαν να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια. Ε, Φοβούνται οι δύο αυτές χώρες, η Γαλλία και η Γερμανία, ότι ένας ευρωστρατός θα υπονόμευε το ίδιο τον ΝΑΤΟ. Επίσης, στην πλευρά των διαφωνούντων με την πρόταση Juncker, η Βρετανία λέει ότι άμυνα είναι εθνική υπόθεση και δεν υπάρχει καμία προπτική μεταβολή στις θέσεις αυτής και καμία προοπτική δημιουργίας του ευρωπαϊκού στρατού. Σωναντίποτε με τη Γερμανία, η οποία διαχρονικά παραμένει ο πιο έντερμος υποστηρικτής της ιδέας του Ευρωστρατού. Όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκβεμπές για τον Ευρωστρατό, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η Γερμανία μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους και ιδιαίτερα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δύσκολα μπορούσε να αναπτύξει μια μεγάλη στρατιωτική ή δυνάμη. Ο Ευρωστρατός είναι για αυτήν το τέλειο άλοφη για να σε άλλα κράτη. <κοίδη> το τέταρτο είναι η νέα αιρά συμμαχία, η μεταναζιστική Ευρώπη, όπως θέλει ο καθένας ας την πει, χρειάζεται το στρατό της πλέον για να επιβληθεί ως αυτόνομος υπεραλληστικός μηχανισμός. <σοίδη> Σε επανέλθουμε πάλι στο μεγαλύτερο υπερασπιστή του Ευρωστρατού, ο οποίος προωθεί την ιδέα του Ευρωστρατού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη Γερμανία δηλαδή. Η υπουργός άμυνας της Γερμανίας, η Ursula von der Leyen, έκανε σαφές πως συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού στρατού παραμένει ένας μακροπρόθεσμος στόχος του Βερολίνου. Η γερμανική υποστήριξη στην ιδέα του Ευρωστρατού λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο αμυντικού επανεξοπλισμού τη Γερμανία. Θέση υπέρ τη ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού στρατιωτικού μηχανισμού πήρε και η Τουρκία. Μάλιστα, τον περασμένο χρόνο, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Βόλκαν Μποσκούρ, <Boskur>, δήλωσε πως η Άγγερα, η άγγερα θα συνέβαλε στον Ευρωστρατό με δύναμη 60.000 αντρών με αντάλλαγμα την προώθηση του αιτήματος για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγάλη Βρετανία, όπω είπαμε, η οποία παραμένει επιτηρητή των ΕΠΑ στην Ευρώπη, είναι η πρώτη που αντέδρασε μαζί με τη Γαλλία στην ιδέα ίδρυσης του Ευρωστρατού. Ε, την πρόταση Γιούγκερ έσπευσε να απορρίψει λοιπόν η Βρετανική κυβέρνηση, η οποία ξεκαθάρισε πω δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση το ΕΒ να συμφωνήσει με τη δημιουργία ενό Ευρωστρατού. Η θέση μα είναι ξεκάθαρη, η άμυνα αποτελεί εθνική και όχι ευρωπαϊκή ευθύνη και δεν υπάρχει καμία προοπτική να αλλάξει αυτή η θέση και καμία προοπτική ενός ευρωπαϊκού στρατού, δήλωσε ο Βρετανός κυβερεντικός εκπρόσωπος. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν, όπως είπαμε, οι δηλώσεις της Γερμανίας με την ούσουλα von Bernegen, η οποία δηλώνει ότι ο Ευρωστρατός είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ο επικεφαλής επίσης της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών της Γερμανικής Bundesdank, ε, Robert Rodgen, Επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αθρηστικά ξοδεύουν πολλαπλάσια χρέματα για την άμυνα από τη Ρωσία, εντούτοις οι στρατιωτικές δυνατότητες είναι ανεπαρκείς και έτσι θα παραμείνουν όσο το κάθε κράτος μέλος λειτουργεί χωριστά και όσο θα γίνεται λόγος για εθνικούς μήνες στρατούς οι οποίοι συχνά κάνουν και αγοράζουν τα ίδια πράγματα. Είναι το πρόβλημα σε όλε την υπόθεση. Σε σύνολο Κορυφή τη Νίκη του 2000, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχθηκαν ότι το ΝΑΤο θα παρέμενε το κυρίαρχό όργανο για την Ευρωπαϊκή Αμυνα, ώστε να αποφευθεί η δημιουργία παράλλων υποδομών με μεγάλο οικονομικό κόστος. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι όταν το ΝΑΤΟ δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με περιφερειακές κρίσεις, αυτόν τον ρόλο θα καταλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω εκ τούτου, οι Ευρωπαίοι εδέλοι αποφάσισαν τι συγκρότηση μια ευρωπαϊκή ταχείας επέμβασης, η οποία θα έχει περιορισμένη ικανότητα στρατιωτικής επέμβασης σε περιφερειακές κρίσεις εκτός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μέρες όπου οποία οι Αμερικάνοι δεν επιθυμούν να εμπλακούν μέσω του ΝΑΤΟ. Σ αντίθετη περίπτωση η έρθε ε, απλώς δεν χρησιμοποιείται. Ο Ευρωστρατός είναι ένα ευρωπαϊκό όραμα που η ώρα του έχει έρθει δήλωσε την πλευρά του στη Welt am Sonntag ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της γερμανικής όμως Βουλή. βουλής. Αντιδράσεις πάλι από την Αγγλία, είχαμε και από το γνωστό σε μας την Ελλάδα για τις θέσεις που έχει πάρει συχνά κατά της Τρόικας, ο Νάιτζελ Φάρατς. Ας ακούσουμε την συγκεκριμένη παρέμβαση to 2% is happy for us not to be able to defend our islands. I think Mr Juncker has given us the answer. We are going to do it at an EU level. We are going to have a European army. Now, when I raised this last year with the Deputy Prime Minister, Liberal Democrat Nick Clegg, he said it was a dangerous fantasy to even talk about an EU army. I hope every Liberal Democrat voter has heard Mr Verhofstadt today, the leader of the European Liberals, crying out for militarisation at an EU level. Of course the truth is, it's already happening. We already have a European Defence Agency, we already have EU battle groups on active service all over the world, we already have an EU Navy active against the Somali pirates, and who can forget Eurocorps here in Strasbourg last year, virtually goose-stepping that ghastly flag round the courtyard outside. And of course the Lisbon Treaty, Article 28, τι λέει λοιπόν με άλλα λόγια ο Φάραντ, τι λέει με άλλα λόγια δηλαδή στα ελληνικά ο Φάραντ, ε, χαρακτήρισε τον Ευρωστρατό τραγωδία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμεί σπρώξαμε τη Ρουσική αρκούδα με ένα Ραβί, και όπω ήταν αναμενόμενο ο Πούτιν αντέδρασε. Αλλά αυτό τώρα Τίνει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού. Και ο Γιούνκερ είπε ότι θα πρέπει να μεταφέρει στη Ρωσία ότι είμαστε σοβαροί. Ποιος νομίζει ότι αστιεύεστε, κύριε Γιούνκερ. Μετά λοιπόν τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις και τις αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την πρόταση Γιούνκερ για τη δημιουργία Ευρωστρατού, πάμε και στις αντιδράσεις οι οποίες συνέβησαν στη χώρα μας. Ε, καλά, όπως καταλαβαίνετε συγκεκριμένα κόμματα χαιρέτησαν και με μεγάλη χαρά τη δημιουργία μιας γερμανικής ουσιαστικά δύναμης κρούσης μπροστά στα ξένα κράτη και μπορείτε να καταλάβετε ποια συγκεκριμένα είναι τα κόμματα αυτά οποία χαιρέτησαν αυτόν τον νέο Ευρωστρατό. Ε, ο Ευρωβουλευτής ο Σύριζα, Χρυσόγωνος, δήλωσε. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οραματίζεται έναν Ευρωπαϊκό στρατό για να στείλει μήνυμα στη Ρωσία ότι μιλάμε σοβαρά όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών, υπονοώντας προφανώς την, Ευρωπαϊκή κρίση, την Ουκρανική κρίση. Μάλλον του διαφεύγει ότι υπάρχει κράτος μέλος της Ένωσης, η Κύπρος, ένα μέρος του εδάφου του οποίου τελεί υπό κατοχή, εδώ και δεκαετίες χωρίς κανείς να συγκινείται. Φαίνεται πως η ευαισθησία των Ευρωπαίων Ελίτ για την προάσπιση των αξιών τους είναι επιλεκτική και μάλιστα ισχυρή όταν πρόκειται για τρίτα κράτη, Ρωσία-Ουκρανία και ασθενείς όταν πρόκειται για τα του οίκου Κύπρος. Mm -hmm. Δηλώσε ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας ποτάμι του Σταύρου Θοδωράκη, το οποίο ως γνωστό δεν είχαν ευκαιρία να ταυτιστεί με την πολιτική της Ευρωκρατίας των Βρυξελόμ και της γερμανικής πολιτικής, λέει «Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ποταμίου Μιλτιάδης Κύρκος, επισημαίνει πως κάτι τέτοιο, ο Ευρωστρατός δηλαδή, θα ήταν ναι μένει προς τους συμφέρους της Ελλάδας, αλλά στην Ευρώπη λείπει η πολιτική και όχι ο στρατός». Συγκεκριμένα λέει ότι η σκέψη του Προέδρου Γιούνκερ για έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό θα έπρεπε να έχει ιδιαίτερο συμφέρον για μας τους Έλληνες, πόσα χρόνια δεν ζητάμε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σύνορά μας (που αποτελούν και δεκάτι σύνορα) ώστε να μπορέσουμε να ελαττώσουμε στο ελάχιστο τους αμυντικούς εξοπλισμούς της Ελλάδας. Πάνω από 30 δισεκατομμύρια του χρέους έχουν συγκεντρωθεί τελευταία χρόνια εξαιτίας των αμυντικών αναγκών της χώρας και τώρα εξαιτίας προκλητικής εισβολής της Ρωσίας στην Κρυμαία και της συνεχιζόμενης σύγκρου Παρουσιάζεται ο ευρωπαϊκό Στρατός ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής Και δεν είναι το μόνο κόμμα το οποίο ταυτίζεται με την πρόταση της Γερμανίας Το κατεξοχήν κόμμα των Γερμανών Τζολιάδων, λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Υπέρ του Ευρωστρατού αλλά με προϋποθέσεις η Ευρωμάδα της Νέας Δημοκρατίας βλέπει πιο θετικά την τοποθέτηση Γιούγκερ και στηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού που όμως δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τον Άτομο, ενώ η δημιουργία του δεν ευνοείται από το εφιστάμενο πολιτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζοντας τους προτάσεις Γιούγκερ για τη δημιουργία ευρωστρατού, ο ευρωπαϊκός στρατός είναι αναγκαία προπόθεση για να μας πάρουν στα σοβαρά οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πολιτικό κλίμα για τη δημιουργία του. Οι δύο πιο ανεπτυγμένες από τη δύναμη ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που επενδύει στην ειδική σχέση με τη ΣΥΠΑ και προβληματίζεται και το λεγόμενο Brexit και η Γαλλία, το πολιτικό σύστημα της οποίας δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ΛΕΠΕΝ και του κροβεξιού εθνικού Μωτόπου. Αυτά τα ωραία τα γερμανατολιάδεκα θα είπε ο βουλευτής της Νέας Γιώργος Κυρτσος Εδώ, όχι μόνο Σταύρο Σοδωράκη, πάμε στη Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτή τώρα τη Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει ότι η δημιουργία ενό τακτικού στρατού Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα ενίσχυε την αξιοπιστία μα προσδίδοντα μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευρωπαϊκή διπλωματία, δείχνοντα πω είτε αναγερόμαστε στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων είτε στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών, έχουμε θέληση και δύναμη να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και συλλογικά κάθε απειλή. Το άλλο κόμμα το οποίο επίσης ταυτίστηκε με την πρόταση Γιούγκερ για τον Ευρωστρατό είναι το Πασόκ. Ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ, Εύα Καϊλή, λέει «Μια Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσει συνοχή και να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των κρατών μελών της θα έπρεπε να έχει πλάνο για την ασφάλεια των σύνορων της και αυτό ακούγεται θετικό. Ιδιαιτέρως για την Ελλάδα και την Κύπρο με τις εντάσεις του Αιγαίο, μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας θα ήταν σημαντική». Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ είχε σημαντικά ωφέλη μέχρι σήμερα, σταθερότητα και ειρήνη, ενώ δεν υπάρχει πλέον συζήτηση περί εξόδου από τη συμμαχία αυτή. Η Κύπρος μη μετέχοντας στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συζητήσει και να θέσει όρους ως μέλος της Ένωσης, εξασφαλίζοντας για παράδειγμα την έρημη διεξαγωγή ερευνών εντός των θαλάσσιων σύνορων. Και είπε και κάτι λογικό ευτυχώς ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ, ότι ως προς τη Ρωσία χρειάζεται προσοχή καθώς γεωπολιτικά δεν έχουμε το περιθώριο να γίνει σαν εχθρική κίνηση απέναντί της. Άλλωστε εκ των πραγμάτων το ΝΑΤΟ έχει ήδη ρόλο στην περιοχή και δεν υπάρχει λόγος να, να αλληλε... επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Λογικό μεν, αλλά όταν η πρόταση του Γιούγκερ ξεκάθαρα έχει πάτημα στην Ουκρανική κρίση και στο ότι θα πρέπει να τρίξουμε τα δόντια της Μόσχας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει αντίδραση από την άλλη πλευρά All right. Μεταξύ των αντιδράσεων κατά τη πρόταση Γιούνκερ για δημιουργία Ευρωστρατού, μετράμε, προσμετράμε και την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, η οποία αναφέρει: Οι Ευρωβουλευτέ τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά καταδικάζουν έντονα το κάλεσμα Γιούνκερ για δημιουργία Ευρωστρατού. Οι Ευρωβουλευτέ της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς μίλησαν έντονα χθες βράδυ εναντίον της ιδέας του Προέδρου της Κομισιόνς Ζαν Κλοντ Γιούγκερ για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού. Η αναφορά στις ευρωπαϊκές αξίες από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμοποιείται για την προώθηση της δημιουργίας ενός στρατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να σταλεί ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία. Μετά την πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μπροστά την Ανατολική Ευρώπη, την προώθηση της συμφωνία Σ με την Ουκρανία συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής της ένταξης στις δομές και τις δραστηριότητες της KPIA η παρούσα πρόταση συμβάλλει μόνο στην περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία, είναι επίσης μια προσπάθεια συγκάλυψης της αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης των διεθνών σχέσεων και της επιθετικότητας του ΝΑΤΟ, ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ανατολική Ευρώπη και αλλού χρησιμοποιώντας διφορούμενη προπαγάνδα. Σχετικά με την υπεράσπιση των λεγόμενων ευρωπαϊκών αξιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη τεράστιες στρατιωτικές δυνατότητες στη διάθεσή της, όπως οι ομάδες μάχης και δαπανάδες εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των λαών, κάθε χρόνο, για να πραγματοποιήσει στρατιωτικές αποστολές εκτός Ευρώπης. Όλα αυτά συμβαίνουν από κοινού με τον Άτομο και προς όφελος του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Αντί για μέτρα εκδίκησης, αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια καθαρά πολιτική και ειρηνική εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα αποκλείει την Ρωσία όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η δημιουργία ευρωστρατού δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Μην είναι ότι χάσαμε την γραμμή. Η δημιουργία Ευρωστρατού δεν θα συμβάλλει στην ειρήνη, αλλά θα αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της στρατιωτικοποίησης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από κάθε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται στρατούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΝΑΤΟ. Χρειάζεται στρατηγική συνεργασία, αλληλεγγύη και ειρήνη, καθώς και να καταπολεμήσει την ενεργία και τη φτώχεια. Στην Ελλάδα μεταξύ των κομμάτων τα οποία αντέδρασαν στην πρόταση Juncker για δημιουργία Ευρωστρατού είναι και το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, για την ακρίβεια η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η οποία έβγαλα ανακοίνωση η οποία λέει «Η επικίνδυνη για τους λαούς της Ευρώπης εξαγγελία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για την μετατροπή του Ευρωστρατού σε μόνιμο σώμα αποκαλύπτει πλήρως το πραγματικό χαρακτήρα της Αυτή των λαών. Ο Ευρωστρατός δράει ήδη εδώ και χρόνια σε βάρος των λαών, είτε συγκροτημένος σε ευέλικτους σχηματισμούς μονάδων μάχης ταχείας αντίδρασης της groups είτε με δεκάδες αποστολές στις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή αυτό αυτοαναγορεύεται σε περιφερειακό και παγκόσμιο πάραχο ασφάλειας προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ευρωενοσιακών Μονοπωλίων, μαζί με τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ, τους λαούς, όπως στην Ουκρανία, Ουκρανία, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Μαλί και αλλού. Ήδη, με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας άμυνας και τις προηγούμενε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προωθείται ο συντονισμός Ευρωπαϊκή Ένωσης και των στρατιωτικών της σωμάτων με τον ΝΑΤΟ και ανοσυμπλήρωσή τους. Αυτή η αντιλαϊκή συνεργασία ανάμεσα στην Ε Προωθήθηκε ακόμα περισσότερο με τι αποφάσει της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουαλία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ενώ στην ετήσια έκθεση της Ήπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΕΠΑ γίνεται αναφορά στην ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ από κοινού να σχεδιάσουν και να επιχειρούν στρατιωτικά όπου γύρει σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Οι σχεδιασμοί μόνιμου σώματος του Ευρωστρατού αφαιρούν το φύλλο οικείς από διάφορα. Κάθε φορά προσχήματα για την εμπλοκή της ΕΕς σε μυαλιστικές επεμβάσεις. Εκθέτει όλες τις δυνάμεις του Ευρωομόλογου, όπως αυτές τις κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προκλητικά επιχειρούν να φορέσουν φωτοστέφανο στην Ένωση την ώρα που αυτή, με το όπλο στο χέρι, επιτίθεται σε βάρος των λαών και του δικαιώματος Ήδη για να καθορίζουν το μέλλον τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το ΝΑΤΟ δεν αλλάζουν, ούτε οι οργανισμοί, ούτε οι οργανισμοί μπορούν να γίνουν. Αντίθετα, Μόνο χειρότεροι, πιο επικίνδυνοι για τους λαούς γίνονται. Μέσα στα δεσμά τους, καμία ασφάλεια δεν υπάρχει για το λαό, μόνο νέα δεινά και επικίνδυνες εξελίξεις όπως αυτές με την ενίσχυση της προκλητικότητας της Τουρκίας και την όξυση των ανταγωνισμών στην Ουκρανία. Είναι ανάγκη να βγουν συμπεράσματα, χωρίς καμιά αναμονή. Δίχως σε αυταπάτες που συνεχίζει να καλλιεργεί η κυβέρνηση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λαός να αντιτάξει τα εμπερελιστικά σχέδια τη δική του, με τη δική του ισχυρή συμμαχία ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό για τη λαϊκή εξουσία, την απαλλαγή από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Μια πολύ λογική ανακοίνωση Όπως καταλαβαίνετε Πλέον τα προσχήματα δεν υπάρχουν Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται καθαρά Σε έναν υπεραλιστικό αυτόνομο μηχανισμό Μπορείτε να ψάξετε στο αρχείο εκπομπών του Πλατεία Ρέντιο και την παλιότερη εκπομπή που είχαμε κάνει για τον Ευρωστρατό και πως το ομοσπονδιακό κράτος της Γερμανίας προωθεί την ιδέα συγκρότησης ενός Ευρωστρατού ούτω ώστε να πετάξει από πάνω του το, ας πούμε, το στίγμα της δημιουργίας ενός νέου υπεραλιστικού στρατεύματο καθαρά γερμανικού μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Ο Ευρωστρατό αποτελεί το τέλειο. Άλλο η η γερμανική υπεραιωστική πολιτική, το ώστε να αυτονομηθεί και να επεμβαίνει σε ξανακράτη. Και αυτό μοιάζει τη χώρα μας, φυσικά και τη χώρα μας, σημειώστε τις εισηγήσεις συγκεκριμένων ακροδεξιών συμβούλων της Μέρκελ για επεμβάσεις στα κράτη που είναι υπό την εποπτεία τους όταν γίνονται εξεγέρσεις. And Let's have no more of it. But oh, what's the use when you know I love. What the boys in the back room will have And tell them I'm having the same Go see what the boys in the back room will have And give them the poison they name And when I die, don't spend my money On flowers and my picture in a frame Just see what the boys in the back room will have And... Καλατάλα επειδή ως γνωστόν για την ελληνική πολιτική τάξη Και ιδιαίτερα για τι δυνάμεις του χθες ε, Οι Γερμανοί είναι οι φίλοι μας και μας αγαπάνε ε, σα παρακαλώ βρείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Σταύρου Θοδωράκη που δεν μπορεί να πιστέψει ότι η Ελλάδα διεκδικεί γερμανικές αποζημιώσεις από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ένα, εξαιρετικά, ένα εξαιρετικό άρθρο με το θέμα του Ευρωστρατού ε, είναι του Δελαστίκ με τίτλο «Το γερμανικό Ράιχ τώρα θέλει και τον Ευρωστρατό του». Του έπριξε εκρεκτικά τα μέσα <laughs> όπω θα λέει ο ζωάρη η ζωή των πουλούλου χθε στο κοινοβούλιο. Δεν ούτε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που να τα πήρε από τι ζήμενε. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να του έκανε η Siemens δώρο τηλεφωνικό κέντρο για το γραφείο του. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να ανέλαβε να κουβαλάει για τη Ζήμενς να εισπράττει για τη Ζήμενς μαύρα χρήματα και να ψηφίζει εν συνεχεία συμβιβασμούς επονίδηστους και άκυρους σε βάρο του λαϊκού συμφέροντος και του κοινωνικού συμφέροντος. Λυπάμαι που πέσατε τόσο χαμηλά να καταφύγετε σε τέτοιους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και πραγματικά δυστυχώ με την όλη η στάση σας επιβεβαιώνετε ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα και πριν. Για τα ζητήματα τα οποία θέσατε έχω δώσει απαντήσει επανελημμένως. Αρνούμε όμως κατηγορηματικά κατηγορίες ότι έχω πάρει από οποιοδήποτε και να ανακαλέστε τώρα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και είναι απαράδεκτα πράγματα να λέγονται από μια πρόεδρο της Βουλής, η οποία κατεβαίνει στα έδρανα μόνο και μόνο για προσωπικές αντιπαραθέσεις. Black τι ήθελε να πει τώρα με αυτό η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλ ότι ο Κυριακό ο Μητσοτάκης έχει κάποια σχέση με τη Ζήμενς αυτός και η οικογένεια του Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταυτιστεί ξεκάθαρα με τη γερμανική πολιτική στην Ελλάδα και γιατί οι ευρωβουλευτές τους στηρίζουν τόσο ένθερμα την ιδέα δημιουργίας ενός ευρωστρατού <Ρι> Διαβάζω τις Αγγελέες νομίζω ε, σκέφτεται να καλέσει και σημίτη στην υπόθεση ζήμανς <Ρι> Χερός να σπάσει αυτό το εμπάργκο πια στου πρωθυπουργούς που είναι όλοι άγιοι και μάλλον θα κληθεί ο, ο πρώην Πρωθυπουργός να μιλήσει και για τον, αν το ρωτήσουν, για τον αδερφό του, που υπήρξε προϊστάμενος τμήματος των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Πάντως παρόλα αυτά, ναι, καθέμουνε σε όλη τη μέρα και έβλεπα το κανάλι της Βουλή πραγματικά χθε του ευχαριστήθηκα η αλήθεια είναι πως όντως τους έπρεξε τα μέζε η Κωνσταντοπούλου, υπάρχει περίπτωση, όχι υπάρχει περίπτωση, είναι σίγουρο ότι η πλειοψηφία των βουλευτών γύρισαν με πονοκέφαλο το βράδυ στο σπίτι τους. Μην αυταπατάστε, πρόκειται για σχέδιο των δυνάμεων του χθε, των δυνάμεων τη αντίδραση, ξεκάθαρο σχέδιο να μπουρλωτιάσουν την ψηφοφορία πάνω σε ένα θέμα που αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Στο οποίο μπορούμε να κάνουμε την κριτική μα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο κατέθεσε χθε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τίποτα μπροστά στι προεκλογικές του εξαγγελίε στη Θεσσαλονίκη, όμω η αλήθεια είναι πω δεν πάει μετά από πέντε χρόνια να πρόκειται. Για, την, για τον πρώτο νόμο που κατατίθεται στο Ευρωκοινοβούλιο, τον οποίο δεν έχουν γράψει οι ξένοι, δεν έχει επιβάλει Τρόικα, δεν είναι για να πάρει λεφτά τη τσέπη των Ελλήνων, αλλά είναι για να δώσει. Έστω και ψίχουλα. Σίγουρα πρόκειται για ο πιστοχώρησες του ΣΥΡΙΖΑ και έχει πάρει πολλά πίσω από αυτά που έλεγε προεκλογικά, και έχει πάρει πολλά πίσω από το νόμο τη Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούμε να διαγνώσουμε ότι Χθες εφαρμόστηκε ξεκάθαρα σχέδιο έντασης από την παλαιά δικοματική κυβέρνηση, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, τις δυνάμεις του χθες, ούτως ώστε να μπρολοτιάσουν το κλίμα συνένεσης στην υπερψήφιση μέτρων, το οποίο αφοράνε την ανθρωπιστική κρίση. Αφοράνε τους αστέγους, αφοράνε τα παιδιά που στα σχολεία, αφοράνε την καταστροφή που προκαλέσαν στη χώρα αυτή οι ίδιοι. όσο και η Γιοβέρνες του ΣΥΡΙΖΑ και τον ανέλ θέλω να πιστεύω ότι τώρα με τους ομούς εκδιασμούς του Δράγι και τον υλικών λοιπόν, κομισάριον της ευβοκρατίας του Βρεξελόν έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πως καλός βάτρας κακός βάτρας στην ευρωπαϊκή ένωση δεν πρόκειται να βρούνε σύμμαχο. So by illusion, used, new. Μετά από αρκετά άρθρα, ε, αρκετά κριτικά και σκληρά απέναντι στη νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ε, αυτή τη βδομάδα στη στήλη στο πλατεία Radio Παξ Γερμανικά μπορείτε να δείτε ένα άρθρο με τίτλο Διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προσδοκά ο Σούλτ. Ένα άνθρωπο το οποίο έχει να κάνει με την ομή επέμβαση του Γερμανού Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου που ο οποίος κάνει τη δουλειά της καγκελαρίου ώστε να διαλύσει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Σίριζα-Νέλ και να μπουρλωτιάσει τη συγκυβέρνησή τους και να δημιουργήσει ένα κλίμα έτοιμο ούτως ώστε το ΣΥΡΙΖΑ να αλυσοδεθεί με μια συγκυβέρνηση με το κόμμα του Μπόμπολα, το ποτάμι.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 And they're all about you. Κυρία Πρόεδρε, την μου προ εσά. Λοιπόν, πέντε. Πρώτον, η προοπτική η οποία τιμά για πρώτη φορά την νικημένη μας Ελλάδα είναι πολεμική αναμέτρηση Ω τυραννίδα έχουση την αρχή οι Γερμανάδες είναι αφήνε για αυτούς είναι επικίνδυνο τριαντάφυλλε δεν θα την αφήσουν με την γνωστή ευλυγησία που είχαν οι Γερμανοί όπου πολεμούσαν όταν μπήκε ο κόκκινος στρατός με τη Σοβιευτική Σημαία μέσα στο Βερολίνο θα πολεμούν, γιατί έχουν αυτή την ευλυγησία από τον πολιτισμό τους, την ανελαστικότητα. Σύνεπώς, πρώτον, θα είναι πολεμική επιχείρηση. Για όσους αφελείς με τα ανεμία δόγματα πιστεύουν ότι είναι Ευρώπη και είναι και Ευρωπαίοι και τα λοιπά, ε, τους παραπέμπω βεβαίως τον δικό τους, τον του στον ποιητή του 1796 ο οποίος λέει ότι οι Γερμανοί με τον πολιτισμό και τα μαθηματικά τους γίνανε ακόμη πιο βάροι από όσο ήταν και αυτό είναι ο ερημίτης, ο Έλλην, το λέει μάλιστα και το ταξίδι στην Ελλάδα. Τρίτον, επειδή η πολεμική σύραξη είναι πολύ πολυπαραγοντική γι' αυτό... Πρέπει με την πολύ έμφρονα παρατήρηση του επί, επί τη δικαιοσύνη Υπουργού μας να θυμίσω το εξής, ότι μαζί με την νομική δυστυχώ συνέχεται και το πολιτικό, όπω παρατήρησε και επομένω μέσα στο πολιτικό η προοπτική κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών θα είναι ότι πρέπει παραδείγματο χάνει ένα από τα στοιχεία, ένα μόριο τη συνολική αμήνεις απέναντι στις εχθροπραξίες των Γερμανών θα είναι να τους παραπέμψουμε ως Rogue State ή Eta Waiu, σύμφωνα με τις πρώτες εναρκτήριες γλώσσες του ΟΕΕ ως κράτος το οποίο διαπράττει αρπαλίκιον σύμφωνα με τη δική μας παράδοση των, κατά των Οθωμανών και επομένως πρέπει να καταδικαστούν ως ληστρικό κράτος όπως καταδίκασε ο Ιε και τη Λιβύη το Ιράκ κλπ με γελία με γελίες, πρόκειται περί ληστρικού κράτους το οποίο και επειδή βεβαίως Υπενθυμίζω ότι μας έχουν πρίξει τα μέζεα του στεατοποιηγικού μας υποσυστήματος οι Γερμανοί ότι τα κράτη έχουν συνέχεια. Επομένως, εφόσον το ναζιστικό καθεστώς ανεγνώρισε τις δύο πρώτες δόσεις, το μεταναζιστικό καθεστώς πρέπει να συνεχίσει. Διότι τα μέζεα μας, μας τα έχουν πρίξει. Το επόμενο. Η εχθροπαξία σημαίνει ότι με βάση τα χαρακτηριστικά των Γερμαναράδων, ότι θα είναι πολύχρονοι και πολύ νεκροί. Το πολύχρονοι. Έχουμε το πλεονέκτημα, το ηθικό και το νομικό, ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι απαράγραπτα, δεν είναι ποτέ παραγεγραμμένα, έσα επομένω και επομένως αυτό πρέπει να συνεχιστεί όσο έχουμε τη δύναμη και όσο έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την νοοτροπία πια στην Ελλάδα και στο ελληνικό κοινοβούλιο, να πάει και στα παιδιά μας και στα δυσέγνωνα. Δεν προβλέπω ότι οι Γερμανοί... Επειδή... Αυτό, εντάξει, χρειάζεται να το ακούσουμε κιόλου. Ε, το δίκιο έχει σε αυτό το οποίο λέει ο Ζουράρης. Μας έχουν πρίξει τα μέσα. Και επίσης η δήλωσή του, ε, ώστε το γερμανικό κράτος να προσφύγουμε στο ΝΟΙΕ, ώστε να ονομαστεί κράτος αρπαλίκιο δηλαδή κράτος κλέφτης, είναι μια πολύ καλή πρόταση η οποία έχει ξανεποθεί και έχει χρησιμοποιηθεί για άλλα κράτη με αντίστοιχη στάση με αυτή τη Γερμανία. Γερμανίας και επειδή και εγώ παρά το τίτλ τη εκπομπή και το είχε πολλέ πολλές φορές εκπομπής, και εγώ πιστεύω ότι ένας στήρος αντιγερμανισμός δεν οδηγεί πουθενά θεωρώ ότι είναι να επαναλάβω, να μάτα επαναλάβω, ότι δεν έχει να κάνει ούτε με τον ελληνικό, με τον γερμανικό λαό, ούτε με τον γερμανικό πολιτισμό, όταν αυτός αφορά το Μάρξ, τον Γκέτε και άλλους. Έχει να κάνει με μια καθαρά ναζιστική παράδοση που οδήγησε σε δύο παγκοσμίους πολέμους και σε ένα σύγχρονο οικονομικό ολοκαύτωμα. Στον αντίπολο των κυρώσεων Ζουράρε, Έχουμε και το κόμμα Made in Bobola. Κύριε Θεοδωράκη, η θέση στη συνεδρίαση της Κοινοβουλικής ομάδα του Ποταμιού ασκήσατε στη δική στην κυβέρνηση ότι δημιουργεί ένα σκηνικό σύγκλουση με τη Γερμανία. Το πιστεύετε αυτό? Θα ήθελα να μην το πιστέψω, αλλά κάτι τέτοιο γίνεται. Κάτι συμβαίνει με τους υπουργούς της κυβέρνησης. Να σας πω ειδικτικά το εξής. Τη Δευτέρα βγήκε η Επίτροπος Δικαιοσύνης της για να αποτιμήσει τη δικαιοσύνη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Όπως φαντάζεστε, η Ελλάδα είναι μία από τις τελευταίες χώρες στην ποιότητα απονομής δικαιοσύνη και στον χρόνο απονομής δικαιοσύνης. Ο κύριος Παρασκευόπουλο είναι 45 μέρες υπουργός. Έχει δώσει τέσσερις συνεντεύξεις στις δύο τελευταίε μέρες μόνο και μόνο για να πει ότι ετοιμάζεται να δημεύσει τη γερμανική περιουσία στην Αθήνα. Δεν μπορώ να ξέρω πώ ένα γερμανοτραφή, μάλιστα νομικός, όπω είναι ο κ. Παρασκευόπουλο, αποφάσισε να φορέσει φουστανέλα και να ενταχθεί στην ομάδα καμένου. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πω και κάτι, θα μου επιτρέψετε λίγο πιο σκληρό. Διαραίουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνη ότι σκέφτονται να κατασχέσουν το Ινστιτούτο Γκέτε. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παρασκευόπουλο ξέρει ποιο είναι το Ιστιτούτο Γκέτε και τι έχει προσφέρει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αυτές οι δηλώσει είναι ντροπή και αυτές οι διαρροές είναι ντροπή. Και θα βρει χειροκροτήτες ο κύριος Παρασκευόπουλος μόνο μέσα στους φασίστες και όχι μέσα στον ελληνικό λαό. τη Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marzdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Τι είναι αυτά για τη δράση ουσιοχείο, τι λέω όταν ακούσανε τις δηλώσεις Σταύρο Θεοδωράκη Η φουστανέλα δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό πράγμα κύριε Σταύρο Είναι κακό πράγμα όταν απ' τη μέση και κάτω είναι η φουστανέλα και απ' τη μέση και πάνω συνοδεύεται με γερμανικά σακάκια όπως φορούσαν οι γερμανοτζολιάδες την περίοδο τη κατοχής στην Ελλάδα Τότε η Φουσανέλα είναι όντως χαγή. Φίλοι του πλατεία Ρέντιο, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ε, τα δύο άρθρα τα οποία ανέβηκαν αυτή τη βδομάδα στο παx γερμανικά, στη στοι... στήλη Παx γερμανικά, στοι... το ένα σας το είπαμε ήδη είναι το χθεσινό άρθρο, προχθεσινό... Ε, με τίτλο «Διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ προς το καωσούς, που έχει να κάνει με το σχέδιο κάποιων εκεί στην Ευρώπη ώστε να διαλύσουν το τελευταίο δημοκρατικό ανάχωμα στην Ελλάδα και να οδηγήσουν σε μια πλήρη μνημονιακή κυβίστηση το ΣΥΡΙΖΑ. Το άλλο άρθρο είναι με τίτλο «Πόσο τελικά πάει η κουκούλα» και αφορά τη βλακώδη πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη Καθε, κατευθείαν βγαλμένη από τα κοιτάπια του Διεθνού Νομοσματικού Ταμείου για φορορουφιάνου. Για φοιτητέ, τουρίστες, παπούδες, συνταξιούχου, νεαρού, οι οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο του φορορουφιάνου. Μια πρόταση η οποία δεν έχει σε τίποτα, μα σε τίποτα να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε αριστερά. Κρατήστε τη σημερινή εκπομπή που αφορά την πρόταση Γιούγκερ για τη δημιουργία Ευρωστρατού. Κρατήστε τις αντιδράσεις οι οποίες σημειώθηκαν από τις ιστομένες πολιτείες Αμερικής, από την Αγγλία και από τη Γαλλία. Κρατήστε και τη στάση των ελληνικών κομμάτων. Την αρνητική στάση που έχει συμμεθεί μέχρι τώρα από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΟΚΟΕ και την καθαρά γερμανοτσολιάδικη στάση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Ο Είμαι 100% σίγουρος Ότι θα μάταξα να επανέλθουμε Σε μια εκπομπή Που θα έχει να κάνει με τον Ευρωστρατό Πλέον Υπόθηκε το σχέδιο Ίσως από τα πλέον Επίσημα χίλι Του κυρίου Γιούνκερ Α τον οποίο αν δεν κάνω λάθος σήμερα Σήμερα κάνει το σταυρό το <laughs> Ο οποίος σήμερα Αν δεν κάνω λάθος σήμερα Θα βρεθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, ο οποίο εύχομαι, στο μισοδιάστημα αυτό που τον έχει αρπάξει ο ντράγγι από το λαιμό και του κόβει την ασφιξία, να έχει συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι δεν πρόκειται να βρει κανέναν σύμμαχο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σα, φίλοι του Πλατεία Radio. Ε, θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 6 ώρα στην Εστία Νομίας και πάλι την επόμενη πέμπτη στις 4 στην ΠΑΞ Γερμάνικα.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 η Γερμανικό Λάντερ Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε και μιας φίλης χώρα, όπως είναι η Γερμανία Ας δώσουμε κάποια Angela Merkel and the German people are great friends of Greece. They have given us the last three years more than 60 billion euros. I don't know anybody else who has given us more money. Φούχτελ, πάρα πολύ Είπατε αντικειμενιακό για μένα είναι παιχνιδιά, το δεύτερο δεν θα πούμε σήμερα! Δεν να Δεν την μου όχι, κάναμε διαπραγμάτευση επειδή η Δεν ξέρω. να μάθετε. Να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι σκυλιότητες. Δεν είναι σκυλιότητες. Απολύτως από μέσα. Λε, Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα. Έχω έξω τα ρούχα μου. Εγώ. εγώ, περιμένω μια απάντηση. Λε, Η απάντηση δεν θέλετε να μου απαντήστε. Δεν θέλω να, να σας απαντήσω. Δε δε σας, απαντώ. Μπατήσετε μπατήσετε. Μπατήσετε. Μπατήσετε. σας απαντώ, μπατήσετε. αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί που λεπνές εκλεγμένοι από από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχ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 Στεί, τη, λε, λε, Έχουμε να κατοχή παρακαλώ είναι, είναι στρατιώτε, ξένοι, με γραβάτα και κοσμωτά. 20...